της συνάντησης του Κυρίου με τη Συμμαρίτιδα λοιπόν μόνο αυτό να πάρουμε δεν δικαιολογείται κανείς άνθρωπος να αμπελπίζεται και δεν δικαιολογείται κανείς άνθρωπος να κατακρίνει κάποιον άλλον άνθρωπο Εάν ο ίδιο ο Κύριος έρχεται και ομιλεί με μια γυναίκα που είχε πέντε άντρες και αυτός που είχε δεν ήταν δικό τη. μια γυναίκα η οποία ήταν ερετική για την εποχή της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 και από την φύση σου και πλανήθηκε από την αλήθεια χωρίς γνώση αυτή, αυτή η κουβέντα αυτή ως ο λόγος του Αββάη Σάκτου Σύρου είναι φω. είναι πρόσωπο είναι ο Χριστός εμείς το ερώτημα είναι ποιο λόγου μετέχουμε αυτού ή του άλλου λόγου της δικαιοσύνης που μετράει τα πράγματα με τη μεζούρα και ξεχωρίζει ανθρώπου σε καλού και κακού.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 μπαίνει σε ένα διάλογο με τη Σαμαρίτιδα, γιατί μπαίνει και αυτή τότε, εφόσον κάποιος την τιμάει με αυτόν τον τρόπο, την κάνει, ο Κύριος λέγοντας δώσ μου να πιώ, κάνει τον εαυτόν του υποχρεωμένο Σαμαρίτιδα και δίνει τη στη Σαμαρίτιδα να Δεν ρωτήσει. βγαίνει και διάκριση, ε.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 Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα να αισθάνεται ότι μπορεί να το ρωτήσει κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτά είναι πώς εσύ που είσαι Ιωδαίος ζητάς μένα τη Σαμαρίτιδα και επικοινωνείς μαζί μου αντισύμουν που δεν συγχρώνεται, δεν επικοινώνουν οι Σαμαρίτιτες με τους Ιωδούς γιατί θεωρούνται αιρετικοί και μετά αρχίζει ο Κύριος να τη μιλάει για αυτό το είδωρ, το ζώο. Ε, στους, στους πατέρες μας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 ούτε υγιένεπη πλήτη, δεν είναι δικαστήριο είναι θεραπευτήριο και μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι λέει ο Άγιος όχι αλλάζοντας την φύση του ανθρώπου, αλλά την προέρεση επαναφέροντας και διορθώνοντας η Σαμαρίτιδα λοιπόν είχε αυτή τη διάθεση είχε αυτό τον πόθο για την αλήθεια εμείς κάνουμε πολλές φορές το αντίθετο χρησιμοποιούμε τον Θεό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 που μπορεί να μην ξεκινήσουμε τώρα, μετά από 10-20 χρόνια. Κάνει υπομονή ο Θεός. Να φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Πάντω, φαίνεται, αν και είναι τολμηρό αυτό που θα υποθεί, ότι μια μεγάλη αμαρτία μπορεί να είναι πιο θεραπευτική από μικρέ-μικρέ, στις οποίε τακτοποιούμε και βολεύουμε μέσα μα και την τακτοποιούμε τη συνείδησή μα και δεν υπάρχει ζωντάνια στην προσευχή. Αυτό που έχει ανάγκη να κάνει ο άνθρωπο πάντω.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 Θεός θα ασχοληθεί μαζί μου Αχ Πάτρε αφήστε με Θα έρθει η ώρα μου και εμένα Για να σύνδεξω τη ζωή μου Αυτό είναι βλακώδες Θα νιώθω ότι η ζωή μου είναι ανοητη Και δεν σέβομαι τον εαυτό μου Να κάνω κάτι Να ξεκινήσω από κάποιον κόμπο. Ξέρετε όταν θέλει κάποιος να προσευχηθεί Και βαριέται Δηλαδή όταν καθόμαστε στο σαλόνι Λέμε τι ωραία που είναι η προσευχή Και πράγμα, ωραίο πράγμα να προσεύχεσαι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 Το τρέφουμε το σώμα, ξεκουράζεται αλλά πνευματικά νιώθουμε τόσο κενή. Δεν υπάρχει αίσθηση τη ζωή μέσα μα. Είναι αυτό σε όλα τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν και εμεί κάτι να κάνουμε. Ο κύριο λοιπόν πλησιάζει την Σαμαρίτιδα. Ερώτηση, ποιο. Είπατε κάπου ε, να κάνουμε πράξει αγάπη και ας μην το νιώθουμε. Είπατε τέτοιο πράγμα.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 Και τι δίκαιος κάνει ο άνθρωπος τότε, πρώτο, κάνει προσευχή για τον εργοδότη του Ξέρετε, επηρεάζει και διάθεσή μας τον άλλο Το τι έχουμε στην καρδιά μας επηρεάζει όλο θετικά ή αρνητικά Όχι γιατί υπάρχει μεταφυσική άβρας και ενέργειας Αλλά το αγκαλάκι, το διαβολάκι ή το αγγελουδάκι μεταφέρει αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μας Η ατμόσφαιρα αλλοιώνεται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 δεν κάνε πρόβλημα. Θέλει να ρωτήσει κανεί κάτι άλλο. <laughs> να δούμε τι λέει. <laughs> λέει για την ελεημοσύνη, για παράδειγμα, εδώ Άγιος, ε, ο Άγιος Βάσισάκ.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 Και ο κύριο δεν αρχίζει μισόλογα. Τη λέει κατευθείαν. Έχει πέντε άντρα και αυτό που έχει δεν είναι δικό, σου άντρα. Την κατάλληλη στιγμή κάνει και χειρουργική επέμβαση. Ο κύριο δεν έχει τα ευλαβίστικα μισόλογα που είναι χειρότερη κατάκριση. Λέμε με στον άλλο, ξέρουμε το μας, έχουμε κατάκριση, το θάβουμε. Έχουμε φτιάξει. Συνάρτητο τι είναι. Και είμαστε γλυκόλογοι μα. Τι κάνετε, μέρα. Ε, άνθρωποι είμαστε αδυναμίε, έχουμε όλοι.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 και δεν κινηθεί να μιλήσει και λυπήσει την καρδιά του. Αυτό είναι λίγο. Αυτό τώρα δεν είναι θεραπεία και είναι της ψυχής και του σώματος. Ένας άνθρωπος που τρώγεται με τους λογισμούς, ότι αδικήθηκε, ότι πρέπει να ανταποδώσει, πρέπει να διεκδικήσει, πρέπει... αρρωσταίνει. Θα αγχωθεί. Θα αρχίσουν τις ζαλάδες, θα αρχίσουν οι παλιδρομήσεις. Θα αρχίσει η μέση του. Τα πάντα. Θα έχει ησυχία. Εγώ έχω.